Έλα Απόστολα, έλα καλέ Καλέ, τι κάνεις, ε, από τη Γερμανία μια ανταπόκριση Α, την περίπτωση είναι φίλε τάχνια για τη σπρίχνια Μύτη. Μην μου βάλει το σημείο. Θα σου βάλω, Είς, βάλω το σημείο εκεί. Άκου τώρα, εχθέ. Χθες... Τι θε, να σου Όχι. βάλω τον άδονη. Όχι, πιο άδωνη καθ' εγώ. Και δε, σε πιο σκληρά, άρα σημείο. Διμπερούτα, οφα. Ζ... Όχι, μην μου βάλει τίποτα. Άκου τώρα τι έγινε. Χθε όλα εδώ πέρα τα κρατικά μέσα μιλούσαν το ARD, CDF, CDR και ακόμα και στι ειδήσει των 8 για μία δημοσκόπηση που έγινε και δείχνει του νέου, 90% των νέων από 14 μέχρι 29 χρονών, να είναι δυσαρεστημένοι και απογοητευμένη εδώ στην πρωτεύουσα αποκλείεται είναι απογοητευμένη σε λίγο θα βγει ότι έχουνε και κατάθλα και εκτός από αυτό δεν είμαστε πρώτοι με την άσπρη σκόνη είναι εδώ πρώτοι γιατί έχουν δυστυχώς πολύ μεγάλα ποσοστά θανάτων από την ηρωτή λοιπόν αυτά ήθελα να πω Α, και, μασίμα, και δεν θες να σου έκαλα αυτά εγώ <laughs> Όταν είχαμε το Σιμίτι, εγώ του το είχα πει εδώ στους συναδέλφους ότι θα γίνουν και αυτή η Ελλάδα και Έλληνε, αλλά δεν με πιστεύανε. Δεν θέλανε. Κάποια ζώα δεν σε Τώρα... πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώ και τα ζώα. Βλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Σύγκληση είναι προ το. Να Είσαι... του, αυτέ Είσαι... τι συγκλήσει Είσαι... φοβάμαι. Λοιπόν, λοιπόν επίση μα προειδοποίησαν να μην φοβόμαστε γιατί βλέπουμε τόσα στρατιωτικά οχήματα στου δρόμου. Θα κάνει 12.000 στρατού Γερμανών ε, στρατιωτών. Και αγοριών και κοριτσιών θα κάνουν μαζί με τον ΝΑΤΟ μια μεγάλη άσκηση. ΝΑΤΟ! Ναι, βέβαια. Πού ακούστηκε τώρα η Γερμανία. Το, το καλό ΝΑΤΟ, είναι... να η Άγια Συμμαχία, αυτή που λέει και ο σύντροφο Κασελάκη. Ναι, και... αλλά το Νάτο μην ξεχνάτε ότι είναι αμυντική συμμαχία. Α, μην... Ναι, αμυντική συμμαχία, α, αλλά είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Ναι, να θυμίσω. Ιερή, ιερή. Μη θυμίζει κι εσύ. Πόσα θα θυμίσει. Η, η Γερμανία δεν θα έπρεπε να έχει στρατό. Και όμω, έτσι, μετά από όλα αυτά. Έτσι, ναι, καλά. Το, έλα, για! Κράτε, κρατά τη γερά, για! Ναι, κρατά. Ναι, εσύ δεν μπορεί να τσακωθούν οι δύο χριστιανοί μεταξύ του, αμέσω θα του Δεν μάλλον, δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Το χτυπάει ο πρώτο, ο οποίος είναι χριστιανό, γυρνάει αυτό το άλλο μάγουλο να το χτυπήσει και από την άλλη. Έτσι δεν έχει πει ο Ισού. Ότι... Έτσι, έτσι ναι. Μετά λέει ο άλλο, κάτσε, εγώ δεν είμαι χριστιανό, δεν πρέπει να με χτυπήσει κιόλα. Γυρνάει το ένα μάγουλο, το χτυπάει, μετά γυρνάει και το άλλο μάγουλο και το χτυπάει. Στο άλλο μάγουλο, εντάξει. Ενώ... <Συρίζει> δεν έχει πει τώρα και ο Τζίζε πώ θα χτυπήσουμε, <Συρίζει> δηλαδή μονο <Συρίζει> <Συρίζει> Σε άπλικά, θε κλωσέ σου λέει γύρω το αλλομάγου. Αν άλλο έχει έμεινε τεχνικέ. Βέβαια, δεν μιλήσαμε για τεχνικέ, μιλήσαμε για χτίσμα. Ναι, ναι, όχι σωστό. Έτσι, δεν είναι. Mm. Οπότε δεν ξέρω τι ακόμη ακόμη, τι χωρίσαι. Νομίζω ότι του χωρίσαν οι, mm. οι γιατρο ή τα δόντια που πέσανε. Τι χωρίσαν αυτοί οι αθανιστέ να πούμε, γιατί τώρα αυτό το είναι πολύ χριστιανικό. Σε φτάμε τι μία, γυμνά στα τιμή στο και δεν σταματάει. Ναι, αυτοί, όχι αυτό αυτοί, ισχύει. Αποδεικνύει έτσι, έτσι, έτσι χριστιανό. Εσύ mm. γι' αυτό. Τα χρήστη ονόπουλα πλακώσανε μπουνέε. <laughs> έτσι πάει. <laughs> La cosa bunię. Tak, tak. Ta tak. Tak, Τα Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. ola tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Έλα το μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ακουστεί κάτι. Θέλω να πω σε αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές να βάλουν τον εαυτό τους ότι είναι πατέρας, μάνα, αδερφός, αδερφή από όντων των παιδιών που φύγανε στα τέμπη και να αποφασίσουν ποιον θέλουν να ψηφίσουν από όλους αυτούς. να αυτό. Ναι. Κύριε Παρμανιά, κύριε δέχη! Πριν σα πω καλό καλοπάσφα, συνεχωρήσα πάρα πολύ με εσά σήμερα. Γιατί ηρονευόσα ένα κύριο που τρίπα να έκανε εμβόλια ταυτότητα. Δεν είρωνε, ερωτήσει έκανα. Ναι. Εγώ έβλεπα το χίμιο, τον καλαμύ και πέταγα σπηλάκια. Πήγα εκθέσει στο αστολικό τμήμα και πήγα την ταυτότητα και λέω κουκουέ δακοτό! Κουκούέ δακοτώ! Και έχει δίκαι ο κύριο Δασό. Κάτι έχουν οι ταυτότητε. Okay. Γεια σα. Σε βασί Την ευχή σα! Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, εγώ. Γεια σα, Αποστόλη. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σε παρακολουθώ και εσένα και το θύμιο. Και πήρα το θάρρο σήμερα να πάρω τηλέφωνο. Ήθελα να σα πω ότι είστε μια όμαση σε αυτό το χάσ που ζούμε. Και έτσι έχω σκεφτεί κάτι για το ρήμα αποφασίζω φέτο με τι εκλογέ. Λέω να το κάνουμε έτσι αυτοπαθέ, να γίνει αποφασίζομαι και να αποφασιστούμε. Καλό, να δούμε απο... τα μηνύματα. Καλό, άρεσε. Καλό, καλό, καλό. <χει> Τον δε κόσμων, ούτε της των θεώνες πει. Άμορφη με την πέτα τα δεν, δεν αντέχω πια. Δεν αντρέχω με μεγαλοφομαδιάτικα δυναμβιά πια. Βέλε Jesus. Θα Jesus το... Rison. Θα το πω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Χριστός Ανέστη. Jesus Rison. Χριστός Ανέστη.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 Θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Μπορεί να μου πεις ποιος το είχε πρωτοποιεί αυτό το πράγμα Αυτό το μεγάλο, το ωραίο Ο Μεταξάς Ο Ναι Αυτό το φασιστικό απόβρασμα Έχουν σχέση μεταξύ τους Ω παππούζε, Μωρισούλα! Γιατί ρε μαλάκα δεν με έβγαλε. Φοβήθηκε στα βαριά βιογραφικά. Είπα, ήθελε να δουλέψει σε κανένα μαγαζί του Παπαγυρόπουλου. Τα βαριά βιογραφικά που είπα για πάνε ευρωβουλευτέ. Παπαγυρόπουλο, Παπανότα, Μελέτη, όλα αυτά. Γιατί δεν με έβγαλε, ρε μαλάκα. Κόλλησε. <σίλω> Όχι, μάλλον δεν χώραγε. Μπορώ να το βάλω αύριο, δεν αποκλείεται. Κάντε <σίλω> <σίλω> δε γαμί ρε μαλάκα. Που πάνε όλα τα αστέρια τη Ελλάδα, ρε λάκα, Και δεν με βγάζει που του δίνω συγχαρητήρια με 40 χρόνια έμσημα και βλέπω αυτά τα άτομα να πάμε προσωπική στην Ευρώπη και ξέρουμε για του Μαϊτανού των τηλεπαροφίων. <laughs> Πιστεύω <μπ'> <τι> ότι Έχει πάρει σήμερα πλάμα. καλό, ε! Έχω πάρει, έχω πάρει. Έχει αλλάξει. Να... Με... Αυτό το βιογραφικό ειδικά του Παπαγιώπου Μαλάκα. Από αυτό που πήγε στην Ινδία εκεί για διαλογισμό. Μετά πήγε στο Survivor, Να πάω κι εγώ ρε Μαλάκα. Με είναι έτσι να πάω για να προβουλήσω μετά. Να πάω ρε Μαλάκα. Αλλά με πάρουν στο Survivor, Για να του όλου. Πού να Survivor εσύ. Πού να σου πω είναι τελικά το Είναι σταθερό σιδέ σου πάρω την εποχή τη αρκούδα. Αλλά ρε, μαγαλάκα με Range Rover 200.000 ευρώ κυκλοφορεί ο τσούπα. Ε, δεν είναι μόνο polling. το Rolex, όλα αυτά, άσε τώρα εντάξει. Μαγάκα, τι είναι αυτό τώρα το σκηνικό, με χάλασε. Δηλαδή, να, ρε φύνε πάρε ένα λανταδύπα να κυκλοφορεί. Δηλαδή, γιατί πρέπει να κλοβάρετε Range Rover 200.000 ευρώ. Α πούμε φύνε και φύνε για το κότερο του Φλωράκι, αυτά τα γιατί τα αφήνουμε απ' έξω. Γιατί το άλλο το αρχίδι που πήρε τα 48 σπίτια, το αρχίδι του ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλο ο πούδο. Α πούμε για την κόρη τη που πάει στο Τύρι, ακόμα. Ε, ναι, εγώ θεωρώ, ρε φιλές, συγγνώμη, όταν είσαι κουκουές και... Άσε, μω, όταν είσαι μαλάκας είναι το πρόβλημα, αγάπη μου, γλυκιά, όχι όταν είσαι κουκουές, Ά, όταν δε, είσαι δε, μαλάκας δε, και δε, έχεις δε, τον δε, μπακαλιάρο, μπακαλιάρο, επειδή είναι και νηστεία, τον μπακαλιάρο στο μυαλό, εκεί είναι το πρόβλημα. Άντε, μω, ρε μαλάκα, δε, δε, μαλάκα δε. Χαθείς, δε. να χαθείς, δε. να χάνεσαι ούρτ! ΨΙΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙ Αν δεν με βγάλεις, είναι και μεγάλη πτωμάδα. Θα μου σηκωράρεις τα δωμάτια του, ασεγάπη! Πάει φασολάδα κι Θα ακούσω μου. Ανάλαβη, Για. Απόστολε, αγάπη μου, Λοιπόν, ρε μαλάκα σε μένα στην κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο. Όταν στην ρίξανε νερό και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 Τέλος πάντων αγόνη μου, τέλος Στην Κολυμπήθρα δεν καταλάβει ε... κανείς ανέριξης σπορέλαιο, Μπορεί να πας και με αυτήν λύση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.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 Του Μάικ από την Ελευσίνα, από του κροάτες φασίστε και του ντόπιου συνεργάτε του. Εκεί η αστυνομία γιατί δεν έδρασε έτσι. Δεν είναι το ίδιο τώρα, το ίδιο είναι να σκοτώνει αστυνομικό, το ή για να σκοτώνει του Πληβίου. Η αστυνομία ε κάνει χιουμοράκια με καμίλε κάτω από την Ακρόπολη τώρα, δεν έχει χρόνο για τέτοια. Ναι, ναι. Εκτό από αυτό, εγώ θα σου έλεγα κάτι άλλο, γιατί ο καπιταλισμό είναι πολύ ύπουλο. Μήπω ότι επειδή με το Μαρινάκι τώρα τυχαίνει η κυβέρνηση να είμαστε σε πόλεμο, κυνηγάμε λίγο παραπάνω τον Ολυμπιακό, ενώ με τον Αλαφούζο που τα πηγαίνουμε καλά και μα βοηθάει. Ο Sky, δεν ψάχνουμε τι γίνεται και σε άλλου οργανωμένου. Και τώρα και, και αυτό σα πρόσεγικεί με το μέγκατο αν βέκει και ξαφνικά να σηκώσει πάλι το θέμα με τα τέμπι. Αυτό και με αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή ρε, και ξαφνικά τώρα που εγώ δεν μοιάζουν, ειδικά οι μεγάλε ομάδε καθόλου. Και ειδικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά πολύ αβάντα βλέπουμε στον Παναθηναϊκό και στον Αλαφούζο τώρα. Και μήπω γι' αυτό να μην πλέξει θύρα 13 και ψαχτούν και αρχίζουν να βρίζουν τον Αλαφούζο, ενώ όλα καλά μάκε κοιτάξτε, φάξατε κάνατε και βγήκα όλοι λάδι. Ούτε ένα που να του είχε επαγγελθεί κατηγορία για τηλεφωνία του παιδιού με 200 Κροάτες να γυρνάνε στην Αθήνα και τους Έλληνες κότες να κάνουν τα GPS. Ο Καθελάκη έχει πάει κρουαζιέρα. Ναι, με τον Άβαρχο δεν είναι κακό, δεν το λέμε για κακό όμω. Κάτερε, φίλε, εντάξει, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο, ο Καλαμούκη ξέρει πω. Εμένα, αν μου έλεγε ο Καθελάκη να με πάρει μαζί και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δεν θα πήγε. Έχει υπόψη του την έχει το Αιγαίο. Έχετε υπόψη. Παιδί μου, τώρα ο άνθρωπο αυτό που κάνει είναι άθλο. Μετά από αυτό θα πάει στο Σκούθη. Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω. Λέτε ότι κάνει κρουαζιέρα. Δεν είναι κρουαζιέρα αυτό, καταδίκη είναι τώρα. Εξορία είναι στην ουσία. Τι πήγε να κάνει. Άς, τον να πάει μαζί. Μια μέρα να δει πως είναι αυτές Γιατί εντάξει θέλετε να Όλοι είμαστε Να σου πω κάτι ρε Παρακολούσα την εκπομπή τη Που λέγανε εκεί για τη βία και τέτοια Δεν μου λέει τη Σοβιετική Ένωση πως και Οι κομμουνιστές θα ανεβήκανε πάνω πίτσες Α, Με πίτσες Με Α όχι με Κατεβήκανε. Ναι, τέλο <ΣΠΠΠΠΠΠ> πάντων. Ναι, μεγαρίφαλα με τι μελοκούμια με τι. Με Μελοκουμόσφιμη με, με, με τι πήραν την εκπλησία. Μετέχει με... με γαρίφαλα, μεγαρίφαλα. Στο <ΣΠ> πούμε έτσι, να είναι πιο ρομαντικό. Επίση τι... στην κούπα, ο Φιντέλ Κάθρο, πώ την πείτε. Να στην άλλη άκουσα το γαρύφαλο έχει κονσέρβα. Αλλά τώρα το μείγμα μαζί. Έπε, βουντάκι τώρα. γιατί Εδώ τα τριάνουν αγκάθια. Δεν έχει ακούσει για τα γαρύφαλα που έχουν κονσέρβο κούτει στα λάκρυα. Έλα. Επειδή γέλα έχετε βνηση ρήτα. Επίση το Φιντελ Κάθο, ο φίλο μα Φιντέρ, υπόλοιπη, την κούπα πάλι τα ίδια. Κατά Χρόνια στο κοινοβούλιο. Ετάχουμε τα... στο Μούσκι ακόμα. Γι' αυτό περιμένουμε πού... να έρθει η ώρα. Μεγάλο ο Κωνσταντίνο. σκουριάς κονσέρβα είναι η ώρα. Μεγάλος ο Κωνσταντίνο Καραμαλής Με τα λεφτά σα έκανε βούτυρο, έλα γεια. Τι μεγάλος ήτανε μην το πούμε.